Κεφάλον Γ, σελίδα 232, στήχη 1 σε 20, το κήρυγμα του Ιωάννου. 1. Κατά δε το 15ο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Κέσσερος, όταν ήτο ηγεμόνη στην Ιουδαίαν ο Πόντιος Πιλάτος Κέσσερο, οταν τετράρχης στην Γαλιλαίαν ο Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φίλιππος ο αδελφός του το τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λισανίας το τετράρχης της Αβιληνής. 2. Επί των αρχιερέων άνα και καλιάφα ήλθε διαταγή του Θεού προς τον Ιωάννη των ιών του Ζαχαρίου εις την έρημον όπου έμενε ούτος 3. Και κατόπιν της Θείας ταύτης κλίσεως ήλθε ο Ιωάννης εις όλα τα περίχωρα του Ιορδάνου και με το κήρυγμά του προέτρεπε τον λαών να βαπτιστεί βάπτισμα συνοδευόμενων με μετάνοιαν προς το σκοπό του να επιτύχουν οι βαπτιζόμενοι την άφηση των αμαρτιών των, την οποία θα τους εξυσφάλιζε ο μετωλίγων ερχόμενος Μεσσίας. 4. Και ήλθε ο Ιωάννης να κάνει ένα τέτοιο κήρυγμα, σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο βιβλίο, που περιέχει τους θεοπνεύτους λόγους του προφήτου Ισαΐου, ο οποίο είπε... Φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει στην έρημον και λέγει «Ετοιμάσατε των δρόμων, δια του οποίου θα έλθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους, από τους οποίους θα περάσει, καθαρίζοντες με την μετάνιαν το εσωτερικό σας για να δεχθεί τον Κύριον». 5. Κάθε χαράδρα και λαγκάδι θα γεμίσει και θα σκεπαστούν τα χάσματά του και κάθε μεγάλο βουνό και κάθε μικρός λόφος θα χαμηλώσει, ώστε το έδαφος να γίνει παντού ομαλόν. Και έτσι τα στραβάκια νόμαλα θα εισάξουν και θα εφηγραμιστούν και οι πετρώδεις δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και μαλακοί. Κάθε δηλαδή έλλειψη ευλαβία και ειλικρινίας και αρετή που γεννά ηθικών χάσμα εις τας ψυχάς και κάθε εγωισμός και αλαζονία που σαν άλλο βουνόν υψώνεται στα καρδία των ανθρώπων και κάθε ανομαλία και τραχύτης και δυστροπία που προέρχεται από τα πάθη της αμαρτία πρέπει να εξαλειφθούν και να γίνουν εψυχέ, σαν άλλοι δρόμοι και πλατεί ομαλέ και ισοπεδωμένε για να γίνει μέσα σε αυτάς η υποδοχή του μεγάλου βασιλέως ο οποίος έρχεται έξι και τότε όταν συντελεστεί η ηθική αυτή προπαρασκευή κάθε καλοδιάθετος άνθρωπος μολονότι φέρει την αδύνατον σάρκα θα ήδη και θα απολαύσει το μέσον της σωτηρίας το οποίο δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού οκονόμησε ο Θεός». 7. Έλεγε λοιπόν ο Ιωάννη ει τα πλήθη του λαού που έβγαιναν για να βαπτιστούν υπ' αυτού. Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακίαν κληρονομική, διότι και οι πρόγονοι σα ήσαν γεμάτοι από το δηλητήριον τη πονηρία και μοχθυρία, Ποιο σα συνεβούλευσε και σα έδειξε τον δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την οργήν που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει. 8. Μόνον το βάπτισμα δεν σα ωφελεί. Εάν λοιπόν θέλετε να σωθείτε από την οργήν Κάμετε έργα αγαθά, Τα οποία είναι καρποί άξιοι Της αληθινούς μετανίας, Και δείξατε με πράξεις εναρέτους Την ειλικρινή μετάνοιά σα. Και μην αρχίσετε να λέγετε μέσα σας Πατέρα έχομεν τον Αβράαμ Διότι σας λέγω Ότι ο Θεός έχει την δύναμη Από το πλέον ακατάλληλον υλικό Ακόμη και από τους λίθους αυτούς Να αναστήσει απογόνωση στον Αβράαμ Εννέα Τώρα δε και ο Πέλεκης τη Θείας Κρίσεως και Οργής, ευρίσκεται κοντά στην ρίζαν των δένδρων, έτοιμο να κόψει σύριζα κάθε άνθρωπο που ομοιάζει προς άκαρπον δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπον καλόν, κόπτεται από το βάθος του και ρίπτεται στο πυρ. Αυτό θα πάθει κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπον αρετής. 10. Και τον Ηρώτον τα πλήθηκε του έλεγαν, «Τι λοιπόν πρέπει να κάμωμεν για να από την οργή; Ένδεκα, απεκρίθη δε και του είπε Εκείνος που έχει δύο υποκάμισα, ας τα μοιραστεί με εκείνον που δεν έχει Και εκείνος που έχει τροφάς, ας κάμει και αυτός το ίδιο και ας τας μοιραστεί με εκείνον που πεινά 12. ήλθαν δε μεταξύ των άλλων και να παπτιστούν και είπαν προς αυτόν Διδάσκαλε, τι να κάμωμεν εκείνος δε τους είπε μην εισπράτετε τίποτε παραπάνω από εκείνο που σας έχει διαταχθεί από τον νόμο να εισπράτετε. Δεκατέσσερα Τον ηρώτων δέκε και και έλεγαν «Και εμείς την ακάμουμεν» και είπε προς αυτούς «Μην κατηγορήσετε ψευδός κανένα και μην εκβιάσετε δια του φόβου και της απειλής δια να αποσπάσετε χρήματα εξ' αυτού και να αρκείστε στον που σας δίδει το δημόσιο. Δεκαπέντε ενώ δε ο λαός σε περίμενε τον μεσίαν και συλλογίζοντο όλοι μέσα στα στιανία στον για τον Ιωάννην μήπως είτο αυτός ο Χριστός 16 Απεκρίθη ο Ιωάννης στις όλους και είπε: Εγώ μεν σα βαπτίζο με απλών και κοινών νερών Έρχεται όμω εκείνος που λόγω του αξιώματός του και τη θεία φυσεώς του είναι δυνατότερος από εμέ του οποίου δεν είμαι εγώ άξιος να λύσω ούτε το λωρίον των υποδημάτων του Αυτό. Αυτός θα σα βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πύρ της χάριτος. 17. Κρατεί στην χείρα φτιάρι και λιχνίζει. Η δικαία του κρίσης δηλαδή είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Και θα καθαρίσει τελείως το αλώνιόν του, ήτη των κόσμων ολόκληρων. Και θα συνάξει των σύτων του εις την αποθήκην, δηλαδή τους εναρέτους, εις την βασιλεία των ουρανών, το δεάχειρον, ήτη τους αμετανοήτους, θα κατακάφσει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. 18. Πολλά λοιπόν και άλλα έλεγε προτρέπων και παρηγορών των λαών που το εισαθλειότητα πνευματική και κύριται προς αυτόν την χαροποιών είδηση ότι έρχεται με το λίγο νοσοτήρ. 19. τετράρχη Ηρώδης, επειδή το από τον Ιωάννην για την Ηρωδιάδα τη γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, με την οποία συνέζει παρανόμος, καθώς και διόλα τα κακά και παράνομα έργα που είχε κάνει ο Ηρώδης, 20. Επρόσθεσε και αυτό ει όλα τα εγκλήματά του. Έκλεισε δηλαδή τον Ιωάννη στην φυλακή.